Κεφάλον Γ, σελίδα 719, στίχη 1 έως 3. Η Κορίνθοι είναι απόδειξη περί του έργου του Παύλου. 1. Αρχίζουμε πάλι να συσταίνομαι τον εαυτό μας. Ή μήπως χρειαζόμεθα από μερικοί άλλοι συστατικά γράμματα προς σας ή να παρουμε από σας συστατικά προς άλλους. 2. Η συστατική μας επιστολή που βεβαιώνει ποιήμεθα «είστε εσείς» Επιστολή γραμμένη μέσα στα σκαρδεία μας, η οποία παραμένει ανεξάλληπτος και γνωρίζεται και αναγεινώσκεται από όλους τους ανθρώπους. 3. Και γίνεστε εις ολου φανεροί ότι είστε επιστολή που την έγραψε ο Χριστός με διακόνους του ημάς. Και η επιστολή αυτή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με την χάρη του πνεύματος του ζώντος Θεού. Και γράφει όχι πλάκας όπω όπως άλλο το μουσαϊκός νόμος, Άλλης άλλου είδους πλάκας, δηλαδή εις καρδίας αρκίνας, οι ε οποίοι αισθάνονται και κατανοούν και εγκολπώνονται αυτά που το Άγιον Πνεύμα γράφει σε αυτά.